Πριν αρχίσουμε αισθάνομαι την ανάγκη για μια ακόμα φορά να θέσω μπροστά στα μάτια σας τη δύσκολη εποχή στην οποία βρισκόμαστε και η οποία εποχή Δεν θα πρέπει να μας απογοητεύει αλλά θα πρέπει σίγουρα να μας προβληματίζει. Άλλωστε αυτά μας τα έχει προειδοποιήσει και μας έχει προετοιμάσει η Ιερά Αποκάλυψης του Ιωάννου του Ευαγγελιστού και μέσα εκεί θα έλεγα σχεδόν με λεπτομέρεια βλέπουμε να επαληθεύονται αυτά τα οποία ζούμε σήμερα και βλέπουμε σιγά σιγά ότι άνοιξε ήδη ο πόλεμος εκείνος που γράφει οι αποκάλυψεις μεταξύ των αντιχρήστων δυνάμεων και του αρνίου του εσφαγμένου άνοιξε η μάχη Και βέβαια δεν είναι τυχαίο το γεγονός μέσα στην όλη αυτή παρακμή που ζούμε, που βλέπουμε μέρα με την ημέρα να πέφτουν βροχή επάνω μας όλα αυτά τα θλιβερά φαινόμενα τα οποία φαινόμενα είναι φυσικό να μας πληγώνουν και να μας κάνουν να αντιδρούμε και τα οποία όμως φαινόμενα αδελφοί μου όπως δείχνουν τα πράγματα δεν πρόκειται να σταματήσουν εδώ, αλλά πρόκειται να συνεχιστούν Αυτό βέβαια σας το λέγω όχι για να στεκόμαστε απαθεί, όχι για να κατόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και μοιραία να περιμένουμε το μοιραίο. Αντίθετα, εκεί τουλάχιστον που φτάνει η εμβέλειά μα, μέχρι εκεί που μπορούμε να επεκταθούμε. Μέχρι εκεί που μπορούμε να μιλήσουμε και να διατρανώσουμε τη γλώσσα μας. Μέχρι εκεί που μπορούμε να αγγίξουμε, εκεί να αγγίζομαι. Ο Κύριος δεν μας ζητάει να κάνουμε περισσότερα από αυτό που μπορούμε. Ο Κύριος όμως θέλει αυτό που μπορούμε να το κάνουμε γιατί έτσι θα δείχνουμε ότι είμαστε μαθητές του έτσι θα δείχνουμε ότι είμαστε παιδιά του βλέπετε είμαστε στην εποχή εκείνη που οι χριστιανοί τελικώς αποδεικνύονται ότι δεν είναι χριστιανοί αυτό δείχνουν τα πράγματα αυτοί οι οποίοι μέχρι σήμερα δήλωναν χριστιανοί, οι καταστάσει αυτές δυστυχώς τους δημιουργούν μέσα τους αμφιβολίες, τους δημιουργούν μέσα τους ερωτήματα που δεν θα έπρεπε να έχουν και αυτά τα ερωτήματα και αυτές οι αμφιβολίες δείχνουν ότι ποτέ τους δεν υπήρξαν χριστιανοί διότι ένας χριστιανός πραγματικός χριστιανός με ζήλο χριστιανός που έχει δει θαύματα και θαύματα σωρία θαυμάτων είναι αδικαιολόγητο να κλωτσάει τον Χριστόν και να εγκαταλείπει την πίμνη του Χριστού επειδή κάποιος παλιάνθρωπος Έγραψε κάτι εναντίον του Κυρίου μας και επειδή ευρισκόμαστε σε ένα κόσμο που είπαμε ότι πολλά θα ακουστούν εναντίον του Κυρίου εγώ σας ειδοποίησα, σας έχω ενημερώσει δεν αισθάνομαι ότι πρέπει να σας πω κάτι περισσότερο. Και η σε αυτή είναι ότι προς τον προ προς τον Χριστόν ή το πρόσμε ή προς Θεόν ή, ή το πρόσμε έλεγε ο Ιησούς του Ναβί όταν εξεστράτευε εναντίον της γης Καναὰν για να την κυριεύσει, και τότε που έβλεπε ότι οι στρατιώτες του εφοβούντο πολλοί από αυτούς και κρύπτοντο και άλλος έτρεμε την οικογενειά του και άλλος έτρεμε τα παιδιά του ύψωσε αυτή τη φοβερή φωνή ή της προς ή το πρόσμε όποιος είναι μαθητής του Θεού πιστός των Θεών να έρθει κοντά μου αυτό λοιπόν και εγώ σας βλέπω όχι να έρθει το κοντά μου, όποιος είναι προς τον Κύριον, όποιος είναι πραγματικός μαθητής του, να μείνει για πάντα μαθητής του, ακλόνητος, ανεπηρέαστος, να είναι πάντοτε δεμένος με το Ιερό Πετραχύλι, να είναι πάντοτε εξαρτόμενος από το πνευματικό του, διότι οι μέρε είναι πονηρέ, να είναι πάντοτε δοσμένος με όλη του την καρδιά, με όλη του την ψυχή, με όλη του τη δύναμη να είναι πιασμένο από το χέρι του Κυρίου. Και θα θυμάστε αυτό που σας είπα και προχτές, ότι ο Κύριος εξήλθε νικών και είναι να νικήσει. Έτσι λέγει η Αποκάλυψης. Ο Κύριος δεν είναι δυνατόν, θα είναι ο νικητής. Είναι ο νικητής τη ζωής και του θανάτου. Είναι ο νικητής των δαιμόνων. Διότι αυτή τη στιγμή έχει δώσει χώρον ο Κύριος στους δαίμονες για να δοκιμάσει την πίστη μας. Έχει δώσει χώρον στο το κακό να δείξει δίθεν το κακό ότι μπορεί και κυριαρχεί του Χριστού. Αν ήθελε ο Χριστός θα τον είχε εξαλείψει το διάβολο. Αλλά εμείς οι χριστιανοί πρέπει να μάθουμε να ζούμε και στα δύσκολα. Εμείς οι χριστιανοί πρέπει να ξέρουμε να αντιδρούμε και όταν κυριαρχεί το κακό, διότι εκεί θα παθολογηθούμε, όταν όλα είναι καλά δίπλα μας, και όλα, όταν όλα είναι τέλεια, και όταν όλα πηγαίνουν πρίμα, ε τότε τι στεφάνι περιμένεις, ε τότε το στεφάνι το παίρνει τζάπα, ενώ άμα έχεις δίπλα σου τους πειρασμού την πολεμική, όταν βλέπει δίπλα σου ότι δίθεν θριαμβεύει το κακό, εκεί ακριβώς ζυγίζεσαι. Και τους είδατε τι ωραία οι Χριστιανοί, είδατε τι ωραία Χριστιανοί, ωραία Χριστιανοί. Μετά βλέπουν θα έρθουν και θα μας εξομολογηθούν και θα μας πούνε θέλουμε να πάμε να κοινωνήσουμε. Θέλουν να πάμε να κοινωνήσουν οι άνθρωποι. Ποιοι, για ποιους ομιλώ, ξέρετε ποιους ομιλώ. Ήρθε αυτό το βρωμερό έργο, εδώ στην Πάτρα, και μου λέγανε χτες που είχαν την εκπομπή κάτω αν την είδατε στο λίχνο οχτώ συναιμάδες λέει το προβάλλανε εδώ στην Πάτρα <ΣΣΣΣΣΣ> κατάμεστη οχτώ συνεμάδε το προβάλλανε αυτό το βρωμερό έργο και στηθήκαν οι χριστιανοί παρακαλώ γιατί χριστιανοί είμαστε δεν πήγαν άλλοι η Ελλάδα κατά 99 είναι χώρα Ορθοδόξων Ελλήνων. 8 συναιμάδες κατάμεστη. Αυτοί θα έρθουν μεθαύριο να ξομολογηθούν. Δήθεν να ξομολογηθούν και θα μου πούν πού θέλουν θέλω να πάνω να λίγο, θέλω να, να Αυτοί είναι οι χριστιανοί. Και όπως το είπα και το είπα και την Τετάρτη το είπα ακούστηκε από ραδιοφόνο και θα σας το πω και σήμερα αν ήξερες ότι στο έργο, σε κάποιο έργο ενεπέζετο ή βρίζετο ο πατέρας σου, η μητέρα σου, το παιδί σου θα πει αν το δεις, θα χαιρόσουν να βλέπεις, θα χαιρόσουν να βλέπεις τη μάνα σου να τη διαπομπεύουν ως πόρνοι. Θα χαιρώσω να βλέπεις το παιδί σου, να το, διαφθορ... να, να, το, να το διαπομπεύουν και να καταρακώνουν την αγνότητά του και την παρτενία του και να το δημοσιεύουν και να το δείχνουν ως ανήθικο και πόρπο. Αυτό κάνουν στον Κύριο. Ο Κύριος δεν έχει ανάγκη υποστήριξης από εμάς τα σκουλή και τα βρωμερά. Δεν έχει ανάγκη. Αλλά περιμένει να δει πως αντιδράσει. Περιμένει να δει, περιμένει να δει. εγώ το κάθαρμα και εσύ το κάθαρμα. Τι, τι, πώ κινείσαι, πώ Έτσι την αδιαφορία, ε; στην αδιαφορία, δεν σε νοιάζει τίποτα. Θα τα πληρώσουμε αυτά. σας είπα, ανα πάσα στιγμή θα από το Θεό. Αυτά τα επιτρέπει ο κύριο για να παίρνει την βαθμολογία σου. Είδε τι κάνει ο καθηγητή στο σχολείο, είδε τι κάνει ο καθηγητή. Παλαιά τουλάχιστον εμείς που είμαστε σε αυστηρά περιβάλλοντα μέσα στο σχολείο ο καθηγητής δεν σε βαθμολογούσε μόνο όταν σε σήκωνε που λέγαμε στον πίνακα και έλεγες μάθημα ο καθηγητής και χωρίς να να του πεις τίποτα εκεί ταγε εκεί ταγε από πάνω εκεί ταγε και βαθμολογούσε τον μαθητή και με το πως κινεί μέσα στην τάξη και με το πως σε και με το πως ε, συμπεριφέρετο σαν μαθητής και με όλα έτσι λοιπόν ο Κύριος μας παρακολουθεί αδελφοί και βαθμολογεί και ξέρει τα μύχια της καρδίας ενός εκάστον και ξέρει τι νοσηκαρδιά χαίρεται και βράζει από αγάπη για αυτόν και ξέρει τι καρδιά είναι βρωμερή και ακάθαρτη και σπαρταράει να πάει να δει τον Ταβίτσι και να δει να πάει τον Το ξέρει αυτά ο Κύριος, τα βλέπει δεν σας τρομάζω. Κινηθείτε ελεύθερα, άνετα. Ελεύθεροι είσαστε. Εγώ όμως, επειδή σα είπα θα δώσω λόγο κάποια μέρα στον Κύριο, δεν θέλω, δεν θέλω να αισθάνομαι ότι έστω και στο παραμικρό απέναντι σας θα είμαι υπόλογος απέναντι στον Θεό. Δεν θέλω να αισθάνομαι ότι έστω και στο κάτι τι... Παρέλειψα να κάνω το χρέο μου απέναντί σα. Επομένως, αυτά τα θλιβερά θέματα ζούμε στις ημέρες μας, αυτές τις θλιβερές καταστάσεις, οι οποίες είναι προμηνύματα άλλων χειροτέρων καταστάσεων. Ήδη βρισκόμαστε σε μια εποχή δικτατορίας κάποτε κατηγοράγαμε τη δικτατορία του Παπαδόπουλου, λέει και της Χούδας ποια, ποια, ποια, ποια Παπαδόπλο και ποια Χούδα παραμύθια <συγκλώδη> εγώ ποτέ δεν αναμύχθηκα στα κόμματα αλλά τίποτα εκείνο δεν ήταν τίποτα τίποτα μίλια τίποτα τίποτα τίποτα τώρα είναι η χούντα η Μεγάλη τώρα τώρα είναι τώρα Τώρα είναι η Χούντα και έρχεται η Χούντα και ετοιμαστείτε για τα δύσκολα. Εγώ εύχομαι σας το λέω ειλικρινά λέω Θεέ μου, κόψε μου τις ημέρες να μην ειδώ αυτά τα οποία έρχονται εναντίον της Εκκλησίας. Έρχονται αυτά που προμηνύει η αποκάλυψης. Έρχονται οι δύσκολες εκείνες ημέρες θα κυριαρχήσει το κακόν και αυτοί οι οποίοι θα είναι με τον Κύριο και θα πεινάσουμε και θα διψάσουμε και ξύλο θα φάμε και στις φυλακές θα πούμε και το αίμα μας θα χρειαστεί να δώσουμε και ό,τι άλλο χρειαστεί θα πρέπει να το δώσουμε. Και τότε η ψυχή του χριστιανού πρώτον μεν θα θλίβεται μέσα από αυτές τις καταστάσεις που πλέον επισήμως θα υβρίζεται όπως κάποτε γινότανε επί ειδωλολατρίας, επισήμως θα υβρίζεται ο Κύριος, αλλά και από την άλλη η κάθε ψυχή του Χριστιανού θα πρέπει, θα πρέπει λέω, θα πρέπει να σπαρδαράει πότε θα βρει τον καιρό, πότε θα βρει την κατάλληλη στιγμή να μαρτυρήσει υπέρ του Χριστού» αυτό που κάναν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας οι οποίοι μέσα από εκείνο το σκοτάδι της αμαρτίας ξεπετάγονταν και πήγαιναν να μαρτυρήσουν για τον Χριστών τη στιγμή που ήξεραν ότι θα το πληρώσουν με το αίμα τους σε αυτή την εποχή βρισκόμαστε τώρα έτσι λέω εγώ, έτσι λέω εγώ μπήκαμε σε αυτό το κανάλι πλέον Πάμε στο κανάλι εκείνο που θα ζητηθεί από εμά, λέω να παψουμε να τη χριστιανοί τη πλάκα, να παψουμε να τη χριστιανοί του ηνερό θα πρέπει να παψουμε άμα να τη Χριστιανοί του ενό αυτού, που σηκώθηκε το πρωί κάνει αυτό και νομίζω ότι έκανε την προσευχή σου, θα πρέπει να παψουμε να είμαστε οι χριστιανοί ότι ήθε πήγα στην εκκλησία και βάλε το κεράκι και είναι καλό χριστιανό. Άρα πλέον το όνομα του χριστιανού θα αρχίσει να κοστίζει. Να κοστίζει. Πολύ θα κοστίσει. Πολύ. Πολύ. Τώρα πόσο θα κοστίζει. Το αίμα μου θα κοστίσει. Μακάρι να κοστίσει το αίμα μου. Μακάρι να, μαθε... να μας θεωρήσει ο Κύριος αξίους να δώσουμε το αίμα μου για αυτόν. Γιατί αυτό θα είναι και η πλέον ασφαλής οδός για να βρεθούμε του στην του, την Επουράνη. Η σαφέστερη μαρτυρία αγάπης προς τον Θεό βρισκόμαστε ήδη σας είπα τα πράγματα αυτό δείχνουν τώρα εκεί μας σημαζώνει αυτή η χούντα στην οποία ζούμε σήμερα εκεί μα σημαζώνει εκεί μας ματρώνει μας ματρώνει όλους εκεί εκεί εκεί, εκεί μέχρι να μας ενθλίψει να μας ενθλίψει και εκεί πλέον θα δείξει ο Κύριος Ποιοι είναι οι δικοί του και ή της προς Κύριον, ή το πρόσμε που είπε τότε ο Ιησούς του Ναβί. Όποιο είναι κοντά στον κύριο θα το δείξει τώρα στις δύσκολε ημέρε που έρχονται. <coughs> Προσέξτε μην αρνηθείτε. Προσέξτε διότι σας είπα, βλέπει ο Κύριος. Βλέπει ο Κύριος και αυτό δεν είναι απειλή, αυτό είναι και παρηγορία. Αυτό σα το λέω και ω παρηγορία. Βλέπει ο Κύριος και αν έχετε καλή διάθεση και εσείς και εγώ θα ενισχύσει τη διάθεσή μας και θα μας κάνει να γινόμαστε όλο και πιο δυνατοί κοντά Του και δεν θα πάψουμε πλέον να υπολογίζουμε γύρω μας τι γίνεται. Αυτά σχετικά με τα δύσκολα που σας είπα τις δύσκολε ημέρες που έρχονται φοβερές αυτέ οι μέρες τις οποίες ζούμε που πλέον και με την άδεια του κράτους του ευσεβούς ημονέθνους ε, είδατε, ευσεβές ε? έτσι δεν λέμε υπέρ του ευσεβούς ημονέθνους δεν λέμε του ευσεβούς είδες το ευσεβές ημονέθνους ε, είδες, επισήμος επισήμως να βλαστημείται ο Κύριος και με την άδεια της Εκκλησίας Έσχο. έσκος έσχος με την άδεια της Εκκλησίας γιατί δεν υπάρχουν βασίλειοι και χρυσόστομοι και γρηγόρι να αναθεματίσουν και να καθαρέσουν, και να ξυλώσουν και να αποπέμψουν από την ψήρα δεν υπάρχουν. δεν υπάρχουν. κακά τα ψέματα δεν υπάρχουν ευγή και μια ανακοίνωση εκεί της Εκκλησίας καλύτερα να μην έβγεται. καλύτερα να μην έβγεται. όποιος θέλει λέει παντοδί α υπευθυνότητα Εκκλησίας άκου υπευθυνότητα εκκλησία. Πάντοτε να, να πάμε να δούμε τον κύριο να βλαστημείτε. ωραία είναι, πολύ ωραίοι. Πολύ ωραίοι. Πάνω από τον Χριστό μου να βλαστημείτε. Όποιο θέλει, μπράβο μα, πολύ ωραίοι είμαστε. Αν βλαστημιόταν όμω ο Χριστόδηλο, αν βλαστημιόταν ο Βαρθολομαίο, τότε όχι, απαγορεύεται. Τότε συμπτυχθείτε. Κατάδια, ξέρεις τι με είναι κατάδια; Αλλά μην ξεχνάτε να μην κατηγοράμε εκείνους. Εκκλησία είστε εσείς. Εσείς είστε Εκκλησία. Και εσείς δείξτε και σε αυτούς τους δρασοφόρους, τους μεγαλόσχημους, δείξτε τους ότι η Εκκλησία ορθοδομεί τον λόγο της, Εκλησ... της αληθίας του Χριστού και Εκκλησία είστε εσείς. Εσείς θα το αποδείξετε yeah. ότι ορθοδομείτε, ξέρετε να βαστάτε το Λόγο του Χριστού ψηλά. Μπορείς Απάνω σε αυτό το θέμα. Μην <χ> μου κάνετε τώρα ερώτηση. Δομίζω είμαστε σαφείς. Όχι, γιατί λένε ότι γυρίστηκε από Καθολικού, το οποίο εμείς δεν έχουμε καμία καλώς, συμβασία. Καλώς. Και επειδή γυρίστηκε από Καθολικού, δηλαδή προτρέπουμε και τους ορθόδοξου να πάνε το... Βαλαία, ε, αφήστε το Α, παίζουν προ Θεοκατολική, αλλά όταν και εγώ πηγαίνω να το ειδω, είναι σαν να γίνομαι και εγώ στου δάφου. Τι λέμε τώρα, λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα αδελφοί μου στου δύο επόμενου τείχου. Προχθέ είχαμε εξηγήσει τρει τείχου. Τον 12, τον 13 και τον 14 στοίχων. Mm -hmm. Και σήμερα θα εξηγήσουμε τον 15 και τον 16, ακροηγό και μόνο σα λέγω ότι στου τρει προηγούμενου τοίχου μα έδειξε ο κύριο. Πώς κινούνται οι υβριστέ, είναι προφητικός ο στίχος σε είχα ποιηθυμάστε τους χριστιανούς είδατε πως μας αποκαλούν στην τηλεόραση είδατε πως μας αποκαλούν οι παράχριστιανικές, παράχρησκευτικές δηλαδή δεν είμαστε θρησκευτικοί για αυτούς εμείς είμαστε παράχρησκευτικοί δεν είμαστε θρησκευόμενοι. Δηλαδή αν είμαστε θρησκευόμενοι κατά δάφτους θα πρέπει και εμείς να υβρίζουμε τον Χριστό. Αυτό είναι ο θρησκευτισμό τους. Όποιο είναι θρησκευτικό σήμερα πρέπει να υβρίζει τον Χριστό. Αυτό λέει η νοοτροπία τους, η βλάστημη νοοτροπία τους. Ο χριστιανό, ξέρετε σήμερα, για δάφτωση είναι εκείνο που, που α βλαστιμάει και το Χριστό. Δεν χάθηκε ο κόσμο, δεν έγινε και τίποτα. Α βλαστιμάει και την Παναγία. Τι έγινε τώρα, μεγάλη δουλειά είναι αυτό. Είναι ο μοντέρνος χριστιανό. Ο μοντέρνο. Ο μοντέρνος. Ο μοντέρνος. Όποιο διαμαρτύρεται διότι βλαστημεί το Χριστό, εκείνο είναι παρά Εκείνος εκείνο είναι παρά Δηλαδή δεν είναι χριστιανό αυτό, δεν είναι θρησκευόμενο και έτσι μας απόκαλούν, το είδατε έτσι αυτοί οι κριτικοί οι σκουλαρικάδες, αυτοί οι αυτέ αυτές οι πόρνες που βγαίνουν εκεί οι ξείγλωτες αυτές εκεί ευγάζαν γλώσσα, ευγάζαν γλώσσα να μας κρίνουν εμάς εμάς να μας κρίνουν έκαναν δικαστήρια αυτές οι βρομιάρες και αυτοί οι βρομιάρηδες έκαναν δικαστήρια να μας κρίνουν εμάς εμάς που είμαστε του θεού οι άνθρωποι εμάς Κοροϊδεύει ο υπριστής λέει, κοροϊδεύει και παρακάτω τι λέει, ο άνθρωπος όμως λέει ο σωστός ο άνθρωπος του Θεού δεν μιλάει, mm. δεν μιλάει, mm. κλείστε την πόρτα εκεί, κλείστε την πόρτα, mm. κλείστε την πόρτα είπα ο άνθρωπος όμως ο πιστός άνθρωπος μια κουβέντα θα πει και αυτή η κουβέντα είναι διδασκαλία ο φαπλατάς ο πολυρογάς είναι εκείνος ο οποίος λέει πολλά υβρίζει τους πάντες αλλά τελικά η υβρίζεται όπω μου είχε πει ένα γεροντάκι στου αγιούς τόπους ο υβρίζον παιδί μου η υβρίζεται μου είπε και στη συνέχεια μας δείχνει το διπρόσωπο άνθρωπο μας έδειξε προχτές εκείνον ο οποίος ξέρει να κολυμπάει και να συνευρίσκεται και με τους πιστούς αλλά και με τους απίστους εκείνος που πάει στην εκκλησία και κάνει τους μεγάλους σταυρούς από το ταβάνι μέχρι το υπόγειο και εκείνος ο οποίος πηγαίνει μετά στο καφενείο και βλαστημάει το Χριστό, ο ίδιο είναι αυτός αυτός είναι Και παρακάτω Μας είπε για να τελειώσουμε την επανάληψη της πολύ σύντομη που κάνουμε σήμερα Όποιος δεν έχει λέει κυβέρνηση εδώ Θα πέσει σαν το φίλο Και αυτό έρχεται να μας θυμίσει εκείνο που είπε ο Κύριος που το ακούσαμε τη Μεγάλη Πέμπτη στο Πρώτο Ευαγγέλιο «Μήνατε ενεμή, εμή καγό ενεμή. εμή εν το το κλίμα ού δίνατε φέρειν καρπόναφε αυτού εάν μη μείνει εν διαβέλω ούτως ουδέει μη εάν μη εν εμή τι σημαίνουν αυτά τα λόγια αυτό που λέει εδώ πάλι Όποιος έχει τον Κύριο Κυβερνήτη Του, μέσα εδώ δεν πέφτει. Όποιος εδώ μέσα στο μυαλό Του και στην καρδιά Του έχει βάλει Κυβερνήτη Τον Κόσμο, Κυβερνήτη Τον εαυτό Του, Κυβερνήτη Τον άντρα Του, Κυβερνήτη Τη Γυναίκα Του, Κυβερνήτη το παιδί Του, Κυβερνήτη του κόσμο, Τους κοσμικούς, Αυτός, μόνο του Θεού δεν είναι." Μα έλεγε ο αείμιστος ετούτο ο διδασκαλός μας Αγία του η ψυχή Αγία του η ψυχή Αγία του η ψυχή Αγία του η ψυχή Μα έλεγε ότι εσείς θα είστε πάντοτε του Κυρίου και θα κρίνετε τους πάντες με βάση τον νόμο του Κυρίου και θα ξέρεις να διακρίνεις Μα έλεγε, εμείς είμαστε παιδιά τότε θα ξέρεις να διακρίνεις και ο πατέρας σου να σου πει κάτι, στραβό; Α, όχι. Με σεβασμό, μην πάρε απέναντι του. Μην σηκώσεις χέρι να τον χτυπήσεις, όχι. Αλλά με σεβασμό, πες του, αυτό που λες δεν γίνεται. Μα, θα σε παρέσω, να με παρέσεις. Δεν γίνεται. Τελείως. Θα σε διώξω από το σπίτι, να με διώξω από το σπίτι. Αλλά αυτό που λε δεν γίνεται σε αυτά μας δίδασκε και έτσι μας κατάρτιζε ο Άγιος αυτός άνθρωπος του οποίου εγώ, ο Βρομιάρης αξιώθηκα να κάτσω στα πόδια του και να μαθητεύσω αυτά μας ενδίδασκε δεν υπάρχει μπροστά στον Κύριο πατέρας και μάνα και φίλος και ξέρω εγώ οποίος άλλος και οργοδότης μου και μην με κατηγορήσει οργοδότης μου να μην κάνω το σταυρό μου να μην μιλήσω, να μην το παρατηρήσω να μην το παρατηρήσεις θυμάμαι μάλιστα κάποτε έκανε και μια χειρονομία γιατί ήτανε τόλεγε η καρδιά του τον άκουσες να βλαστημάει τον λέει από εδώ μα είναι ο προϊστάμενος από εδώ μα προϊστάμενος. είναι ο προειστάμενος. και τι έγινε μα θα απολύσει. Ναι, σε απολύσει για τον Χριστό να σε απολύσει δηλαδή για να μην σε απολύσει αν να σου βλαστημάνε το Χριστό το αν έχεις. Άσε από λύση να πεινάσεις να πεινάσεις Του τόπες μια του τόπες δυο, του τόπες τρεις τα έκανε αυτός, αυτός αυτός ήταν παλικάρι του Χριστού ρωτήστε ακόμα στην πατραϊκή, ρωτήστε υπάρχουν συνεργάτες του ζουν οι συνεργάτες ρωτήστε να δείτε τι έκανε κάτω στην πατραϊκή αυτό το παλικάρι που τον εσέβοταν, στεκόταν μπροστά του, όρθι από τους μεγαλοδιευθυντάδες μέχρι και τους χαμηλότερο, χαμηλότερους υπαλλήλους. Όρθι μπροστά του. Αυτός γιατί ήξερε να αγαπάει τον Κύριο γι' αυτό. Θα τα διαβάσετε σε λίγο καιρό, με τη χάρη του Θεού πιστεύω να το τελειώσω αυτό το βιλιαράκι, που βγάζω γι' αυτόν τον Άγιο δασκαλό μου, και τότε θα μάθετε ποιος, ποια ήταν αυτή η προσωπικότητα, αυτό που τον βλέπεις εδώ πέρα ένα ταπεινό γεροντάκι εκεί και νομίζεις ότι είναι ένας κακομύρης κακομύρης κακομύρα και βρωμιάρης εσύ όχι αυτό. και κακομύρης και βρωμιάρης εσύ όχι αυτό. και εγώ κακομύρης το είδεις τι, τι κακομύρης ήταν τράβα να ρωτήσεις να μάθεις βρες σε του τότε από την Πατραϊκή μέχρι το 1978-79 που έμεινε η κάτω να είδεις να είδει πως τον σεβότανε, να είδει πως στεκότανε μπροστά του. Να τον πιάσει από εδώ, λέει. Μα είναι προϊστάμενο, προϊστάμενο. Από εδώ! Και άμα είναι και τι έγινε. Θα με απολύσει, Και είπα, λοιπόν, τι έγινε. Θα χάσει το μισθό. Άμα σε απολύσει για το όνομα του κυρίου, ο Κύριος θα σου, δείξει, θα σου ανοίξει άλλη πόρτα. Πολύ ωραιότερη και πολύ ανώτερη και πολύ μεγαλύτερη και κάθε εκεί και προτιμάς να παίρνεις, να παίρνεις τα 50% που θα σου δίνει ευρώ και να ακούς το πλαστήριο και να του έχεις και υποχρέωση του το μαριού να του έχεις και υποχρέωση γιατί σου δίνει 50% και 100% ευρώ Εδώ λοιπόν κυβερνήτη κυβερνήτης μας είναι ο κύριος και δεν πέφτεις οποιονδήποτε άλλο να βάλεις Κυβερνήθη, θα βάλει κυβέρνηση πάει την κυβέρνηση πάει την κυβέρνηση να σε κυβερνήσουν αυτοί οι δεν σε πάει τους να σου κανονίζει το μυαλό πάει να σου δείξουν, να σου δείξουν αυτοί το δρόμο που πρέπει να βαδίζεις να καταστραφείς να πάνε παρακάτω και να διαβάσω τους δύο επόμενους στίχους το Κακοπεί όταν συμμείξει γινή ευχάριστος εγύρι ανδροί δόξαν θρόνος βεατιμίας γινή μισούσα δίκαια Πλούτου οκμυροί ενδεείς γίνονται. Οι δε ανδροί πλούτο. <κυρίζει> Είναι δύο στίχοι. Δύο στίχοι όμως που πολύ φοβούμε ότι ο χρόνος δεν θα με φτάσει, αλλά θα το τραβήξουμε πάντα όπως πάντοτε το κάνουμε. Δυστυχώς εκεί κατάδισαμε, Η μια ώρα να γίνεται πολλές φορές και μία και τέταρτο Λοιπόν, τι λέει ο στίχος 15 Πονηρός κακοποιεί όταν συμμείξει δικαίω Δηλαδή ο άπιστος, ο άθεος, ο υβριστής, ο ασεβής Ο άθλιος, ο βλάστημος, ο εσχρός, ο ακατονόμαστος όταν λέει βρίσκεται κοντά στον δίκαιο, στον Άγιο άνθρωπο ή σε κάποιου Αγίους, τον πάσε κανένα προσκύνημα αυτό τον άπιστο, τον πάσε κανένα Άγιο λείψανο, αυτός τι κάνει, αγριεύει. Μπορεί να τον βλέπεις μεταξύ των ανθρώπων, των κοσμικών, να είναι μια χαρά άνθρωπος και να τον βλέπεις και να τον χαίρες. Και μάλιστα βλέπουμε μερικούς που ταζυγίζουν τα πράγματα με το κοσμικό μέτρο τον βλέπεις αυτό α, Αυτός είναι Αυτός Αν τώρα αυτόν που ο κόσμο τον χαίνεται τον ασεβεί αυτόν τον πάρεις και τον πας κοντά, τον πλησιάσει κοντά σε κάνα μοναστήρι σε καμιά εκκλησία σε κάνα Άγιο Λύψανο κάποιου Αγίου στο Άγιον Όρος, τον πας φέρω παραδείγμα γιατί λέει κακοποιεί, γίνεται επικίνδυνος γίνεται επικίνδυνος μην μιλάτε, μην μιλάτε γιαγιά, βάλτε τι στην καρέκλα τη σακούλα, στην καρέκλα βάλτε τη λοιπόν εντάξει, εντάξει λοιπόν, εδώ ο πονηρός λέει αγριεύει αγριεύει γίνεται επικίνδυνος γιατί για το τίποτα παράδειγμα εσείς οι γυναίκες ξέρω ότι πολλές από σας έχετε άντρες δίστροπους λοιπόν και μου το λέτε πολλές φορές καλός άνθρωπος είναι καλός άνθρωπο Πήγαινε λοιπόν σε αυτόν τον καλό άνθρωπο. Πήγαινε και πε του. Βρέ Γιώργη μου, βρέ Κώστα μου, βρέ. ξέρω πως πώ το λένε, παναγιώτη ξέρω πως πώ το λένε. Έλα σε παρακαλώ να πάμε για εξομολόγηση μετά. Ό! Τούρκο! Τούρκο! Πω τι τώρα. Τι του τώρα. Φωνικό. σου κάνει δε κατούμες επί το δε κατούμες κάνει χάμος θα γελάει και μπορεί άμα σ' αγαπάει κιόλας που λέει αγαπάει μπορεί και να τις κάνει κιόλας εκείνο δεν μου κάκο φέρεται. εκείνο δεν μου κάκο φέρεται. πότε γίνεται επικίνδυνος όταν θα το πεις για εξωμοδογήσει εκείνο βγάζει περίστροφο, εκείνο θα σε σκοτώσει τι σου άνθρωποι, τι σου είπα; πια το κακό τι είπα; μόλις του αναφέρεις εκκλησία; μόλι μόλις το αναφέρεις Εξομολόγηση μόλις το αναφέρεις διακονία; μόλις το αναφέρεις εκκλησία; μόλις το αναφέρεις προσευχή; μόλις το αναφέρεις νηστία; ο... Ο... ο ο τούρκος ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Túρκος. Να το Το Κακοποιεί Όταν συμμείξει δικαίω Όταν Ο χρωμιάρης Ο ασεβής Ο βλάστημος Ο χυδαίο, Ο άθεος Ο άπιστος Πλησιάσει Ή τον πλησιάσει κάποιος Να του πει λόγον Δια των Θεών Λόγω για την Εκκλησία. Λόγω για την σωτηρία Του. Λόγω για τα μυστήρια. Ω. Λό... Oh, oh, oh. oh. Μου έχει πει άνθρωπος, στο το λέω αυθέως, στην εξομολόγηση, ότι η γυναίκα κακοποιήθηκε από τον άντρα, δηλαδή τη χτύπησε ευάναυσα, γιατί του είπε μόνο αυτό. Mm. Τη χτύπησε ευάναυσα, διότι του είπε μόνο αυτό, άντρα μου. Έρχονται μεγάλε ημέρε, Χριστού θυμάμαι Χριστούγεννα. Έρχονται, τι είπα εγώ. Πε πε του λέω, πε του. Έρχονται, έρχονται Χριστούγεννα. Θα πάνε να ξεμολογηθεί κι εσύ. Την έβαλε κάτι και την πάτησε. πονηρός κακοποιεί όταν σημείξει δικαίω. Μην του το πει αυτό το πράγμα. Πε το ό,τι άλλο θέλει. Πε του ό,τι άλλο. Όλα τα άλλα τα δέχεται. Μην του μιλήσει για τον Χριστό. Μην του μιλήσει για την Παναγιά. Μην του μιλήσει για τίμιο Σταυρό. Μην του μιλήσει για εκκλησία. Μην του μιλήσει για άγια. χάρη Τι είναι αυτό. Επαληθεύεται ο λόγο του κυρίου. Γιατί, Γιατί αυτό ο αδελφό μου είναι δαιμονισμένο είδες όπω η Μαρία η, η, η, η δαιμονισμένη που έχουμε εδώ άμα τις μιλήσεις άμα την ώρα που έχει την κρίση νησιάσεις κρυφά ένα σταυρό από πίσω και την αγγίσεις θα πηδήξει μέχρι και πάνω έτσι και αυτός το τέρας αυτό πει να σας δώσω άλλο παράδειγμα άλλο παράδειγμα Θυμάμαι ένας κοσμικό άνθρωπο, κάποτε που οργάνωνα και εγώ εκδρομές και πήγαιναμε στο αγιο Όρος είχα πάρει θυμάμαι εκείνη τη χρονιά μαζί μου 7-8 άτομα δεν θυμάμαι πόσα είχαν πάρει και λέμε θα πάμε είχαμε πάει σε μια σκήτη και λέω κάποια στιγμή εδώ στη σκήτη ρε παιδιά λέω είναι και ένα γέροντας που φημίζεται ότι έχει προορατικό χάρισμα λέω θέλω να πάμε ε να τον δείτε και εσείς θα τον δω και εγώ που ήταν και γνωστός μου και λοιπά θυμάμαι λοιπόν πετάγεται αυτός εγώ δεν πάρω κύριε <Τι>, άνθρωπε τι έγινε εγώ δεν έχω έχομαι <Τι>, τελείωσε εγώ άνθρωπε δεν θα γίνει τίποτα θα σε δαγκώσει ο άνθρωπος άγιος άνθρωπος είναι στο κάτω κάτω να ακούσουμε κανένα λόγο ο φιλίες, να μας πει δύο κουβέντες όχι εγώ, όχι πήγε κατευθείαν και κλειδώθηκε μέσα στο δωματιό <σχ> πηγαίνετε όπου <όπως> θέλετε <σχ> Ο γύρο κακοποιεί όταν συμίξει δικαίω δεν πεις <σχ> γι' αυτό αγαπητές μου αδερφές και αδερφοί γι' αυτό σας λέω πολλέ φορές όσοι τουλάχιστον εξομολογήστε σε μένα και με ξέρετε σας λέω μη μην πας εκεί, μην τον αγγίζεις σε αυτό το σημείο. Εκεί πονάει πάρα πολύ. Εκεί γίνεται Τούρκος. Γι' αυτό πολλές φορές θα σας το, θα σας το αναφέρω πάλι, να το ξέρετε, εδώ φέρετε και ευθύνη πολλές φορές για τις βλαστίμιες που λέει ο σας σε τέτοιες στιγμές. Τον ξέρεις. Τον ξέρεις, άστε μην του μιλάς κάνε προσευχή χίλιες φορές αλλά άπαξ και τον ξέρεις ότι άμα του πεις είτε για αξιωμολόγηση είτε για αυτό και θα δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο καλύτερα μην του μιλάς άσε να βρει πλέον ο Θεός τρόπο να τον συνεφέρει και να τον επαναφέρει στην εκκλησία Αυτό είναι ακουμαντάριστος άνθρωπο θηρίω κακοποιεί μεγάλη κουβέντα αυτή ξέρετε κακοποιεί γίνεται επικίνδυνος βλέπετε δεν λέει απλώς δυστροπή να πει α πούμε ότι κακό μου ότι δεν του άρεσε δυσφόρησε λίγο ξέρω εγώ κακοποιεί κακοποιεί φυλάξουμε μετά αν του πει τέτοια κουβέντα φυλάψου φυλάψου γίνεται επικίνδυνος μπορεί να σε σκοτώσει γιατί και μόνον του είπες για ξονολόγηση Γιατί και μόνον του είπες για εκκλησία Γιατί δεν έχει τίποτε άλλο δεδομένο Και τι άλλο λέει παρακάτω Αυτός λέει ο ίδιος Μισή Ήχων ασφαλίας. Ξέρετε ο καθένας από εμάς από την ώρα που βαπτιστήκαμε αλλά και πριν βαπτιστούμε ακόμα έχουμε μέσα μας ένα κουδούνι τη συνείδηση μάλιστα ένα κουδούνι το οποίο κουδούνι άλλοτε μένει χτυπάει χαρμόσινα άλλοτε όμως σε προειδοποιεί για κίνδυνο γίνεται δηλαδή συναγερμός συναγερμός <χω> όταν πράττεις το καλό βλέπεις έρχεται αυτός ο ήχος αυτή η φωνή γλυκύτατη μέσα σου αυτό το κουδούνισμα να σε αναπάβει να αισθάνεσαι να σε βεβαιώνει ότι κινήθηκε σωστά ότι έπραξες το σωστό άμα όμως κάνεις κάτι το οποίο είναι άμα κάνεις κάτι το οποίο είναι αντίθετο προς το νόμο του Κυρίου βλέπεις αυτό το κουδούνι γίνεται καμπάνα πλέον μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, σε ταράσει σε, σε ξυπνάει τη νύχτα, σε πετάει απάνω. φύγε, φύγε, φύγε βρες πνευματικό φύγε μην μιλάτε για γύρω της, ναι. ψάξε να βρεις πνευματικό και γι' αυτό βλέπω πολλού ανθρώπου έχονται στην εξομολόγηση με άγγος να ξομολογηθώ να ξομολογηθώ έχω έχω κινδυνεύω κινδυνεύω να ξομολογηθώ με έχει πάρει θυμάμαι μια γερόλησα ανάπηρη τρέχα τρέχα τρέχα τρέχα τρέχα τρέχα φύγε τώρα από εκεί φύγει από το σπίτι έλα τώρα εδώ σε θέλω γιατί δεν σε αφήνει αυτή η συνείδηση να ησυχάσει. Αυτός λοιπόν εδώ, ο Ασεβής, μισή ήχον ασφαλείας. Όταν ακούει αυτή την καμπάνα μέσα του τη συνείδηση και βαρύ, ο, ο, ο, ο, γίνεται θηρίο. Ήδη να τον στη χέρια να ανασκήσει να, να, να τα σωδικά του να τα βάλει μέσα του να ψάχνει να βρει που είναι αυτή η συγκήτηση να την ξεσκίσει να την βουλώσει το στόμα δεν θέλει να την ακούει δεν θέλει να ακούει τη φωνή τη και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τους βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους, τους ασεβείς τους βλάστημους και γίνονται θεριά και γίνονται επικίνδυνοι που είπαμε προηγουμένως γιατί. Γίνεται κακοποιός γιατί. Διότι ακριβώς είτε η γυναίκα είτε ο άλλος ο α ο δίτα ο γάμα του λέει μια καλή κουβέντα γιατί αυτοί του υπενθυμίζουν τη φωνή της συνηθήσεώς του. Αυτή είναι η φωνή της συνηθήσεώς του. Αυτό ο άνθρωπος Δεν πλησιάζεται Μισή ήχο ασφαλίας Ενώ ο Κύριος του έδωσε αυτόν τον ήχο μέσα του Για να ασφαλίζεται Για να ασφαλίζεται Για να ξέρει πού θα πάει Γιατί άμα ξέρει Ακούς τη συνειδησή σου και σου λέει ο Κύριος Εδώ σου πας τραβά Εδώ πας τραβά Σάζεις Σάζεις σάζεις και παίγεις στον ίσιο και δες κάτι, εδώ μιλάει από μέσα μου τι δεν θέλω τίποτε άλλο γι' αυτό τον λέει ήχο ασφαλεία. Αυτό ο ήχος ασφαλίζει και σου λέει παιδάκι δεν πας σωστά γίνεται να πεις ή όταν γλυκένει ο ήχο, σου λέει τώρα είσαι ωραία πολύ καλά πας εδώ λοιπόν βλέπετε μισή ήχων ασφαλεία ο ασεβής ο πονηρός άνθρωπος και θέλετε να σας πω και κάτι ακόμα πριν το χωρίσω. δεν με νοιάζει εγώ το, το βλέπω το ρολόι δε, στον όποιος θέλει άμα κάποια στιγμή κουραστείτε σηκωθείτε και φεύγετε. λοιπόν ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση όταν ερχόνται δίθεν μερικοί τέτοιοι για εξομολόγηση Θες είμαι έτσι, θες αλλιώς ξέρω εγώ βλέπουν και τους άλλους που πάνε εκεί πέρα κάτι τους λέει μέσα του Σάιντε και εσύ και ερχόνται έτσι τραβώντας τον πάει η γυναίκα του, τραβώντας τον πάει το παιδί του, τον φέρνει εκεί όταν τον φέρνει και κάθεται εκεί ένα εξωγόλιο τι έξει, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα <laughs> Τον ξέρει άνθρωποι πως τίποτα δεν λέω, τίποτα όταν του θίγει κανένα ερώτημα, του κάνει κι ένα ερώτημα, του φέρνει καμιά αμαρτία μπροστά του. Όχι Το εσύ δεν είσαι στα καλά σου, μου λέει κάποιο. Όχι, είσαι βουλό, λέει άντε πήγαινε από εδώ. Ανοίγει την πόρτα, σηκώνει την φέρνει σε βουλό, μου λέει δεν είσαι στα καλά σου. Σε εσύ βλαμμένο σου. Εσύ. Ανυπλογημένο που λέει. Άι, πήγα, σηκώνει. Μυσί ήχον ασφαλεία. Εκείνη τη στιγμή του μιλάει το Πνεύμα του άγιο, του χτυπάει ένα κουδουνάκι μικρό και του λέει πρόσεξε αδερφέ, το δείξε καλά. Τι ήθελα γιατί το με δεν μετανιώνω φυσικά, έτσι. Αλλά και μόνο που άκουσε τη φωνή του Θεού, σηκώνεται και φεύγει. Για να δείτε τι σημαίνει ο ασφαλείας και γιατί τον μισή τον ήχο ασφαλεία ο ασεβίστανταν, Σα το τι γίνεται. Ακριβώ λοιπόν, Πάμε παρακάτω. στίχος 16 γινή ευχάριστος Εγύρη Ανδρή δόξαν. Ποια είναι η ευχάριστο γενή, η ευχάριστη γυναίκα, είναι η γυναίκα η Τίμια η γυναίκα η αξιοπρεπή, η γυναίκα η οποία ξέρει να σέβεται την οικογενειά της, να σέβεται το σπίτι της, να σέβεται την υπόληψή της να σέβεται την υπόληψή του ανδρός της να σέβεται το στεφάνι τη, να σέβεται τον Θεόν πάνω όλα. άμα έχεις τέτοια γυναίκα εσύ ο άντρας κι άμα έχεις εσύ η γυναίκα τέτοιον άντρα να καμαρώνει γι' αυτό. Αυτό είναι, αυτόν πρέπει λέει εδώ, είδες τι λέει, δόξα, αυτόν πρέπει να του έχεις κορώνα στο κεφάλι σου εδώ. Να καμαρώνει γι' αυτόν. Και ο άντρας να καμαρώνει για τη γυναίκα του και η γυναίκα να καμαρώνει για τον άντρα. Εγώ πολλές φορές όταν έρχονται νεαροί και νεαρές να εξομολογηθούν και είναι στα πρότυρα του γάμου στις συμβουλές που τους δίνω η πρώτη που θα τους πω είναι οι εξής βρέσε παιδί μου γυναίκα να πατρευτείς ναι εγώ δεν θέλω δεν, σε, ε, δεν θα σε πιέσω να γίνεις καλόγερο σου δεν και σε ένα κοπέρα μου να γίνεις καλόγρια βρέσε άντρα να πατρευτείς αλλά και αυτό να τους λέτε κι εσείς πρόσεξε να αγαπάει το Θεό περισσότερο από σένα άμα αγαπάει το Θεό περισσότερο από σένα εσένα θα σε κάνει κορώνα στο κεφάλι άμα σου πεις σε λατρεύω και παραμύθια και βλακίες και σε αγαπάω και μάμου, μου στην εκκλησία όχι ας πήγαινε άντε πήγαινε σε φορά φύγε παιδάκι μου φύγε δεν σε θέλω τι να σε κάνω να λέω μετά αύριο μες το παιδί μου εδώ θε δεξιά και εσύ να μου αριστερά όχι πήγαινε σε παρακαλώ φύγαινε άνθρωπε άσε με να το κεφάλι μου ήσουν σε άνθρωπο που θα αγαπάει τον Θεόν περισσότερο από εσένα ο γάμος θέλει η μου μου Πολλοί λες εσύ αλλά όταν έρχεται το παιδί σου και σου τη φέρνει τότε λοιπόν εσύ λες παντρέψου να ξεμπερδέψω. λοιπόν πολύ, πολύ το σκέφτηκε το παιδί σου και αντιστοιχώ πολύ το σκέφτηκε και εσύ τέλος πάντων προσέξτε τώρα παρακάτω θρόνος δε ατιμίας γινήμισους αδίκαια Αντιθέτως λέει ενώ η γυναίκα, η γυναίκα η σεμνή, η γυναίκα η ευπρεπής, η γυναίκα η πιστή είναι κορώνα, κορώνα στο κεφάλι του ανδρός της, η γυναίκα η ασεβής, η άμυαλη, η βρομιάρα, η πόρνη, η ξεστρατισμένη, αυτή που ευκαιρίε ψάχνει να καταπατάει το στεφάνι της, αυτή η οποία δεν σεβάστηκε ούτε σέβεται το σπίτι της και την οικογένειά της και τον άντρα της και τα παιδιά της αυτή που δεν αγάπησε ποτέ τον Θεό τι λέει το ξαναδιαβάσω θρόνος ατιμίας είναι αυτή η γυναίκα. δηλαδή γίνεται πολυθρόνα άτιμη πολυθρόνα πάνω στην οποία θα κάτσουν όποιος περνάει από το σπίτι της όποιος βρεθεί στο δρόμο της καταλαβαίνετε να μην πάω παραπέρα να μην πούμε περισσότερα και γίνει το περιβάλλον βρώμικο βρώμικο ως ενώ η μία είναι εγγύηση για την οικογένεια η πρώτη η δεύτερη είναι ας κλάφτε θρόνος ατιμία. Τρόνο απ' τη μία σου. <Καισίως> Δύο κουβεντούλες ακόμα. Λούτου ο κνηροί γίνονται. Οι τεπέληδες λέει θα πειλάσουν. Προσέξτε όμως. Εδώ υπάρχει μία αντίφαση και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τη σωστή διάσταση του πράγματος θα χάσουν λέει τον πλούτο τους λέει εδώ οι τεμπέλιδες και θα γίνουν φτωχοί θα πεινάσουν όμως θυμάστε ο Κύριος μας είπε να είμαστε φτωχοί έτσι δεν είπε έτσι δεν είπε στους μαθητές μου εγώ λέει δεν θέλω να κρατάτε λεφτά επάνω σας εγώ σας θέλω ζητιάνους θα πηγαίνετε στη μία πόλη, δεν θα έχετε Τα Θα πηγαίνετε το βράδυ που νύχτωσε, θα πηγαίνει στο σπίτι, θα χτυπάς την πόρτα. Θέλετε μου δίνετε να πιά το φαΐ να κάτσω, να φάω. Είσαι υπηρέτης του Λόγου του Θεού, Οφείλει Ο ο άλλο να σου δώσει. Δεν σου δίνει. Δεν πειράζει; Πήγαινε χτύπα την διπλανή πόρτα. Κύριος λοιπόν θέλει το χριστιανό, φτωχό, με σε δένει πλούσιο. Άλλωστε τι μας δίδαξε και ο ίδιο με τη συμπεριφορά του που ήρθε εδώ, τι πτωχία, τι πτωχία, το είπε, εγώ δεν έχω λέει ούτε κεφαλήν κλείνε. Και θυμάστε ένα κρεβάτι του δώσαν οι άνθρωποι και εκείνο ήταν από ξύλα σταυρού, εκεί πάνω τον ξαπλώσαμε τον Κύριο να ξεκουραστεί, επάνω στον τίμιο σταυρό. Δεν ξάπλωσε πουθενά ο Κύριος. Κάτω από τα στέρια ήταν το κρεβάτι του επάνω στη γη, επάνω στο χώμα. Έτσι σε θέλει και σένα, έτσι με θέλει και εμένα. Δεν θέλει πλούτο ο κύριο. Αλλά θέλει πλούτο ο κύριο. Θυμάστε όταν πλησίασε κάποιο πλούσιο νεανίσκος τι του είπε ο κύριο του είπε δεν τα θυμάστε καλά του είπε μια σοβαρή πολύ σοβαρή κουβέντα, πήγαινε του λέει πάντα όσα έχεις πόλησον και διάδος πτωχής μοιρασέντας τους τόπου. η ουσία είναι το επόμενο που του είπε και έξις θησαυρών εν ουρανό! Εγώ σε θέλω, λέει, πλούσιο στον ουρανό, όχι εδώ στην ήπειρο. Έξι θησαυρών εν ουρανό. Εκεί, αδελφοί μου, πρέπει να ετοιμάζουμε πλούτο. Εκεί πρέπει να ετοιμάζεις πλούτο είτε με τις ελεημοσύνες σου είτε με τις αγαθοεργίες σου είτε με τις καλές σου πράξεις είτε με το σωστό σου ήθος είτε με τη σωστή σου συμπεριφορά είτε με την πίστη σου προς τον Κύριο αυτά καταγράφονται τώρα αλλά εδώ σου ανοίγει λογαριασμό σου, ο Κύριος απλά ο πλούτος τη γης τυφλώνει τυφλώνει και αυτό ακριβώς θέλει να πει εδώ πρόσεξε μήπω η τεμπελιά σου στα πνευματικά σε κάνει φτωχό στη βασιλεία των ουρανών και πας επάνω και σου πει ο Κύριος παιδί μου δεν έχει τίποτα ορίστε ψάξε όπου δεις το όνομά σου γραμμένο πήγαινε και τότε φοβούμε ο Θεός να φυλάει μην δούμε το όνομά μας γραμμένο στην κόλαση με τις πράξεις μας ό,τι φτιάξεις τα βρει. ό,τι φτιάξει και πάνω εδώ άστα εδώ πέρα δεν χάθηκε εδώ ο κόσμος και φτωχός παύτωχος να φύγει δεν χάθηκε ο κόσμο. ας μην έχουν οι άνθρωποι να σε, σε θαψουνε. ας σε φάνε τα θηρία ας σε φάνε τα πουλιά δεν χάθηκε ο κόσμο. δεν είναι τίποτα σπουδαίο αυτό εκείνο που να φοβάσαι είναι επάνω τη θέση τι περιουσία θα βρεις εκεί τι έχεις ετοιμάσει εκεί γι' αυτό σας έχω πει ότι όταν κοιμήθηκε ο δάσκαλο εδώ του είπα την ώρα που τον έδινα αυτό, είχε φύγει ήδη. Του λέω δάσκαλε, μια ζωή αγωνιζόσουνα για μια στιγμή. Μια ζωή αγωνιζόσουνα για αυτή τη στιγμή του θανάτου και την κέρδισε. Το, το, το, το κουστούμι δεν ήταν δικό του που το φορέσαμε. Μας το έφερε ένας κύριος εκεί μαθητής του που είχε έτσι ένα κατάστημα με τέτοια ίδια αντρικά και μας έφερε και μάλιστα δεν του πήγαινε και καλά του κατομμύρια εκεί πέρα έτσι το, το σκίσαμε, το ταχτοποιήσαμε και κάπως εκεί το βάλαμε. είχε τίποτα δεν είχε, τίποτα. Αυτός που τα είχε δώσει όλα, ότι να η σύνταξη που πήρε εδώ πέρα ήρθε την άριξη, πήγε πάνω πήρε τις άλλες αίθουσες που έχουμε. Του όλα ό,τι πήρε έργο εδώ σε έργα αγαθοεργία. Φυλάτε τα εσεί στι τράπεζε, κοιτάτε, μην στα τα φάει κανεί. Προσέξτε καλά. <laughs> λοιπόν, η ιδέα ανδροί... και τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Τελευταία, τελευταία λέξη. Η ιδέα ανδρεί, ερίδονται πλούτο. Δεν τη ο άνθρωπος λέει ο σωστό ο Ανδρίος που ξέρει να αντιστέκεται στην αμαρτία εδώ και που είναι πιασμένος από το χέρι του Κυρίου που ακουπάει ακουπάει στο πλούτο του σε εκείνο το πλούτο επά δεν τον νοιάζει αν εδώ άφησε στο παιδί του ένα σπίτι δεν άφησε δεν χάθηκε ο κόσμο ας πάει το παιδί του να δουλέψει και ας πάει να μπει σε καμιά ντρούπα και μέρα να μην και τι έγινε γιατί οι γιαγιάδες σας, που έμεναν σε τίποτα πολυκατοικίες και σε τίποτα παλάτια, που έμεναν μέσα σε τρόγλες, δεν έμεναν έτσι μου λέγανε εμένα τουλάχιστον, μου έχουν πει πολλοί μέσα σε μια καλύβα κοιμόμαστε, μου λέει, οι 15 άτομα και πολλοί τεχνές κιόλας 15 άτομα γιατί, να είναι ευλογημένο να ξαναγυρίσουμε στα ίδια και τι έγινε αυτός δεν κοιτάξει. έτσι αυτός έπτιαξε σπίτι εκεί πάνω. Οι ανδροί ερίδονται πλούτο. Οι πιστοί άνθρωποι φτιάνουν σπίτια εκεί πάνω στον ουρανό. Και γι' αυτό τα φεύγουν από εδώ, τα βρίσκουν μπροστά τους έτοιμα. Και χαίρουν την χαρά του ουρανού, της βασιλίας του ουρανών. Αγαπητοί μου αδερφοί, τελειώνουμε εδώ α μένουν μέσα μας καλλιεργήστε τα αυτά τα διδάγματα τα φοβερά τα οποία μαθαίνουμε διότι δεν θα τα ξαναβρείτε μπροστά σα. αυτά δεν κάνω τον δάσκαλο δεν κάνω τον Άγιο σας έχω πει ποιος είμαι αλλά δεν θα τα ξανακούσετε αν τα ξεχάσατε είναι σαν να μην τα ακούσατε κρατήστε τα και αυτά να γίνονται Στόχοι κεφάρι ζωής. Πιστώσανες; Είναι δύσκολο. Κύριε, όταν να Έχουμε ακόμα δύο κηρύγματα εκτό από αυτό. Άλλα δύο Σάββατα δηλαδή. Βοθέλου η στάση